Στοίχη 12 ως 35. Συνομωσία Ιουδαίων κατά του Παύλου. Αποστέλλεται στην Κισάριαν της Παλαιστίνης. 12. Όταν δεν έγινε ημέρα, μερικοί από τους Ιουδαίους έκαναν συνομωσία και ορκίστησαν να είναι αναθεματισμένοι και κατηραμένοι ισόλεθρον από τον Θεό, εάν θα έτρωγαν ή θα έπιναν, έως ότου φωνεύσουν τον Παύλον. 13. Ήσαν δε περισσότεροι από τεσσαράκοντα αυτοί που είχαν κάμι τη συνωμοσία και των όρκων αυτών. 14. Αυτοί προσήλθαν εις τους αρχιερείς και εις τους και είπαν «Αναθεματίσαμε με φοβερόν ανάθεμα τους σε μας, να μην βάλουμε στόμα μας τίποτε όσο του τον Παύλον». 15. Τώρα λοιπόν σύσμετα του συνεδρίου, Βηλώσατε εις τον χιλίαρχο να κατεβάσει αύριο ενώπιόν σας τον Παύλον με την πρόφαση ότι μέλετε να εξετάσετε και να μάθετε με περισσότερα ανακρίβεια την υπόθεσή του. Εμείς δε προτού να πλησιάσει αυτός των τόπων της συνεδριάσεως είμαι θα έτοιμη για να τον φωνεύσομαι. 16. Καταθίαν όμως οικονομίαν ήκουσεν ο ιός της αδελφής του Παύλου την ενέδραν. Ήλθε λοιπόν και αφού εμβήκενε στο στρατόπεδο ανήκει στον τον Παύλον τα περί αυτή 17. Τότε ο Παύλος, αφού προσεκάλεσε ένα από τους εκατοντάρχους, είπεν... «Οδήγησε τον νέον αυτόν στον τον χιλίαρχον, διότι έχει κάτι να του αναγγείλει». 18. Ούτως λοιπόν, αφού παρέλαβε τον νέον, οδήγησε αυτόν εις τον χιλίαρχον και είπεν... «Ο φυλακισμένος Παύλος με προσεκάλεσε και με παρακάλεσε να οδηγήσω ησέ των νέων αυτών που έχει κάποιον μυστικό να σου είπε. 19. Αφού δε ο χιλίαρχο τον έπιασε από το χέρι του και πήγαινε σε ιδιαίτερο μέρο, η ρώτησε. Τι είναι εκείνο που έχεις να μου αναγγείλεις» 20. Είπε δε ο νέο, ότι οι Ουδαίοι συνεφώνησαν να σε παρακαλέσουν, όπω κατεβάσει αύριο τον Παύλο ει το συνέδριο με την πρόφαση ότι μέλουν κάπω ακριβέστερο να εξετάσουν και να μάθουν περί αυτού. 21. Συ λοιπόν να μην πιστήσει αυτού. Διότι του κάνουν καρτέρι μερικοί από αυτού, περισσότεροι από τεσσαράκοντα άνδρες, οι οποίοι ορκίστησαν και αναθεμάτησαν του εαυτού τον να μην φάγουν, ούτε να πίνουν τίποτε ω ότου τον φωνεύσουν. Και τώρα είναι έτοιμοι και περιμένουν να τους δώσει την υπόσχεση ότι θα τον κατεβάσεις. 22. Ο χιλίαρχος λοιπόν αφήγενε ελεύθερον των νέων αφού του παρήγγειλε να μην είπησες κανένα ότι κατήγγειλες και αν τάφτα εστάφτα είσαι με. 23. Και αφού προσεκάλεσε δύο από τους εκατοντάρχους είπεν. Ετοιμάσατε 200 στρατιώτας για να υπάγουν μέχρι τη κεσαρία και υπείς και λοχοφόρους 200 να είναι έτοιμοι στα εννέα το βράδυ. 24. Και να έχουν μαζί τον Ζώα για να επιβιβάσουν τον Παύλον και μεταφέρουν αυτόν σώνη στον Φίλικα, των Επίτροπων της Ιουδαίας. 25. Έγραψε δε επιστολήν η οποία είχε τούτο το περιεχόμενο. 26. Ο Κλάβδιος Λισίας προς τον τον ηγεμόνα Φίλικα. Χαίρε. 27. Τον άντραν αυτόν που συνελήφθη από τους Ιουδαίους και πρόκειτο να φωνευθεί από αυτούς κατέφτασε επί τόπου με το στράτευμα και τον εγλίτωσα επειδή έμαθαν ότι είναι Ρωμαίος πολίτης. 28. Επειδή δεν ήθελα να μάθω την αιτία για την οποίαν τον κατηγόρουν τον κατέβασαν ενώπιον του συνεδρίουτον. 29. Τον Εύρον δὲ να κατηγορείται διαζητήματα του νόμουτον να μην είναι ένοχο κανενός εγκλήματος, το οποίο να τιμωρείται από τους ρωμαϊκούς νόμους με θάνατον ή με Τριάντα. Επειδή δε μου κατηγέλθει ότι επρόκειτο να γίνει από τους Ιουδαίους δολοφονική ενέδρα κατά του ανδρός, αμέσως τον απέστειλα και παρήγγειλα και στου κατηγόρους του να εκθέσουν τα σκαταυτού κατηγορίας ενώπιόν σου. Υγιένε. 31. Οι στρατιώτε λοιπόν σύμφωνα με τη διαταγή που τους εδόθη παρέλαβαν τον Παύλον και τον οδήγησαν διανυχτερινής πορείας εις την Αντιπατρίδα που ευρίσκεται στο μέσο περίπου του μεταξύ Ιεροσολύμων και Κεσαρίας Δρόμου. 32. Την επομένη δεημέραν οι πεζοί στρατιώτε αφήκαν μόνο τους υπείς να εξακολουθήσουν το ταξίδι μαζί με τον Παύλον και αυτοί επέστρεψαν εις τον Ενιερουσαλήμις στρατόπεδων. 33. Οι δε, αφού εισήλθουν στην Κεσάριαν και παρέδωσαν την επιστολήνη στον Επίτροπον, του παρουσίασαν και τον Παύλον». 34. «Όταν δε ανέγνωσεν ο Επίτροπος της Ρώμης την Επιστολήν και ρώτησε τον Παύλον «Από ποιαν επαρχίαν είναι και έμαθεν ότι είναι από την Κιλικίαν» 35. «Είπε, θα σε ακούσω με προσοχήν όταν έλθουν οι σου». Και διέταξε να φρουρείται ούτω ή στην φυλακή του Ανακτόρου που είχε κτίσει ο Ηρόδη και το οποίο τώρα είναι το κατοικία του Πρέτορο.